Προκρίσει, όταν έβαζα το χέρι στην τσέπη, έπιανα κάποια λεφτά. Και τώρα κάτι πιάνει. Βάλω το χέρι το λίγο πιο βαθιά. Πριν λίγο και Κάτι τριχωτό. Έπιανα λιγότερα. Τώρα τον βάζω, το μόνο που πιάνω είναι τα μου. Καλά κάνει. Να, εκεί καταλήγουμε. Έτσι, μπράβο, έλεγε. Σε λίγο από τη στεναχώρια τη μιζέρια και την κατάθλιψη, ούτε αυτά δεν θα πιάνει. Θα έχουν χοθεί μέσα, δεν θα υπάρχουν. Ε. <laughs> θα πηγαίνει κατευθείαν μπουτί. Το τριχωτό που λέγαμε, αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. έλα. έλα, έλα, έλα. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Η χούντα αθένει και η κατοχή μακραίνει και ο Έλληνας κοιμάται, ρε. Ε, τώρα τέτοιος κουβέρνης και εσύ είναι δυνατόν. Να σου πω κάτι. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του πατακού. Θα παγορέσεις. Που τρίζουν έτσι αλλιώς, δεν έχει πεθάνει. Αν τον ακούσεις, δηλαδή, ένα τρίξουμε, είναι ολόκληρο. Θα παγορήσεις οι πορείες κάτω 200 ατόμων το έχει κάνει τάμα, αυτός, να δει και δεύτερη χούντα την είδε, ε. φτάνει, τι θέλει να δει και τρίτη να ρωτήσω, να ρωτήσω ρεσιά κάτι, αν μια εταιρεία δηλαδή έχει γύρω 180 υπαλλήλους και δεν του πληρώνει δεν σε ακούω καλά, ρωτή... ή στο μικρόφωνο ή μιλάμε καθόλου, Α, άμα αφού... είναι να το κρατάω στο αυτή και να γυρνά από όλου να μιλάς, τέλειωνε έλα να μιλήσω ή όχι Έτσι. Ναι, ε... α κάνουν ένα σωματείο να γίνουν παραπάνω. Τι θε τώρα, να ζητήσουν και ευθύνε γι' αυτό. ή θα περιμένουν τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ να του καλύψει για να κατέβουν σε απεργία για να ακούσει το πρόβλημά του. Δεν ξέρω δηλαδή, α τα εξηγήσουν λίγο. Αν περιμένουν από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ, το, το πιθανότερο είναι να, να υπογράψουν και άλλη μείωση των μισθών του ή να υπογράψουν ότι δεν μπορούν ούτε κάτω από 100 άτομα να πορεία, κάνουν πορεία και απεργία. Οπότε άστιγεσέ και την αδεδί Λοιπόν τι να Βάλε μου ρε, το Αυτό το πράγμα, πράγμα που από εκείνη τη μέρα που φέγε το ξύλο Ο Παναγόπουλος και το γιαούρτι Έχει χαθεί και δεν τον βλέπουμε στι πορείε Και πάει πίσω πίσω Πολύ με τσατίζει ε, όλοι οι έχουν Δηλαδή εξαμονή. μόνο ένας να έχει τη χαρά να του ρίξει ένα γιαούρτι λοιπόν, Μόνο ένας Α το διάλο τσατίζομαι έλα τι θες Βιβλιοπαλέλων μόνο αυτή είναι αυτή Είχαν κάνει και μια πορεία την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι μόνοι του. Λίπουν... Ναι, η απεργή χάρτου και βιβλίου, ναι. Τέλο μόνο αυτοί οι άνθρωποι πολεμάνε. κατάλαβε, ε. Κατάλαβε τι έγινε. Πόση σημασία του δώσανε. Τέλο Πρώτο θέμα στα κανάλια, κόλαση. Τίποτα, ρε, δεν Χεστήκανε. Τένα... πορείε θέλετε. Χεστήκανε. Και το χειρότερο, Κάνε πορεία. Το <συγλώνα> έχουνε τώρα. Όσο κάνεις μόνο πορείε, αυτήν την αντιμετώπιση θα έχεις. 200 άτομα δεν μπορούν να κλείνουν το δρόμο. Έτσι δεν είπε πώ το λένε αυτό, Νοδένδια. Ναι, καλά είπε. Ναι, και να εμποδίζουν ας πούμε την κίνηση της αγορά και τα λοιπά. αρχή μαζί με τα ΜΑΤ είναι 400. <σχε> Οπότε 400 άτομα μπορούν να κλείνουν το δρόμο. <σχε> αυτό να μου πει. 50 οικογένειε όμω που ζουν ει του δημοσίου από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτο. Και μα έχουν ξεπουλήσει όλου. Καθ... Οι 50 οικογένειε δεν είναι 50 άτομα, αγαπητέ. Είναι πάνω από 200. Έχουν παιδιά, εγγόνια, ξαδέρφια, νύψια, μπατζανακέ νύφε εκεί, συνυφάδε όλα γίνονται. Το σύστριγγα. Είναι α... αυτοί 200 άτομα μου συγκρίνει του 200 ψ... φροντέου λούφε α... μια επιχείρηση με οικογένειε ολόκληρε, τη μισή Ελλάδα, πα καλά. Άκου, αυτοί όμω έχουν το 80% του ελληνικού πλούτου και το 20% σημαίνει για εμά του υπόλοιπου που από το 20% εμεί θα πληρώσουμε και τι δικέ του ζημιέ. Και καθόμαστε και τις ακούμε, έτσι, και του κοιτάμε. Και δεν ξέρω, η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, δεν ξέρω τι να πω. Και τα πόδια. Τα πόδια. Καλησπέρα Καλησπέρα. Καλά ρε αυτός ο μαζίκας του Στουρνάρας είπε ότι δεν το δίνουν ένα ποτήρι νερό Αυτός που έχει κόψει δύο εκατομμύρια Έλληνε στα Συσίλια και το κόβουν ουρά Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν τον επηρεάζει Το Στουρνάρα, ναι ναι τον επηρεάζει πάρα πολύ Δηλαδή τόσο στεναχώριο που τραβάει του πέφτει το καρφάκι από το μαλλί Τι μπουρδέλα είναι αυτό Δεν το λε. Να κόβει το φαγητό από δύο εκατομμύρια ανθρώπου και να σε πειράζει που έξω από ένα ποτήρι νερό. Πόσο μας μπορεί να είσαι. Άσε που τώρα πάνε να πουλήσουν και το νερό, θα το σκέφτεσαι. Σιγά-μι ποτήρι νερό. Σωστός mm. Άντε, καλημέρα. Μισό ποτήρι και θα λε. Δεν το βλέπω, μισό άδειο το ποτήρι, μισό γεμάτο. Όχι. Τόσο έχω, πάρτο. Έλα, καλό μου, άντε. Λοιπόν, το παλικάρι φαίνεται αποφασισμένο να το. Τα... Σε παλικάρι, αυτό που είναι στη γωνιά? Ο Αμίλη το ταπίνει. Το παλικάριτο. Τι το πήρε στο παρμάκι. Με ναι. μαύρα μάτια τα μελιά. Ξέρω μαύρα μάτια που να πιει του το έδωσε. Ναι. Δεν θα βρει άλλη αγάπη σε καθί που α... Σα παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάμε με ακρίβεια. Α, αυτό το παλικάρι Α, α, το... α στη γωνιά <σοί> Αυτό. Και κάνουν και πορπούρη με τη γωνιά Σε έστησαν σε μια γωνιά Ε, πεισού να νέω. φτιάξτε μας μα, μας μα. Μα δεν σα φτιάχνω. Φτιάξε μα γιατί. Κόλογο έχω βάλει κάτω. Λοιπόν. Πάντε, χάρι καλάπαμε, τάπαμε. Περίμενε Α, δεν τα μου έκανε εκείνη η εντύπωση Μα... Ολόκληρο πρόγραμμα κάναμε Μόνο Θέλω και... να πούμε στο δεύτερο, στο λαϊκό Τι είναι εκεί, σταθμός Ναι, ναι Μονάχου. Αποστόλη Πέταξε, αχου Ναι Ωπα Ανέβω να, να, να πιω με ένα ουισκάκι. Τι γίνεται με το κρυσκράφτη Θα Είμαι βρεγμένος και πεινασμένο. Να ζητήσει ο ελληνικό λαό ένα μεγάλο συγνώμη από τον Βενιζέλο που μα κάναν τόσα γατήρια. Τόσα... Ζήταλα, αι. Ζήτα, Εδώ να σε το λάει, ζήτα. Α. Να αλλάξουμε λίγο τα τραγούδια. Λα ένα κηβί, κι άλλο το κεφάλι. Δεν πληρώσουν ποτέ, δεν θα πληρώσουν ποτέ. Δεν υπάρχει θεό, δεν υπάρχει λαό, τίποτα. Πόσο θα κοιμάται ο λαό. Δεν μπορεί. Και από την πολιτική να φύγουνε θα φάνε ξύλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα Αναπροστολή. Έλα. Έλα, μόλις έδωσα πανελλήνιες. Πώς πήγες. Ε, εντάξει. Τι έγραφες. Έλα. Και γράψαμε τώρα χημία. Χημία, ε, χημία και τέρατα. Ναι, ναι. Και γύρισα τώρα σπίτι έτσι να ξεπουραστώ. Καλά κάνει, φιλέ. Και πήρα έτσι να σου πωρε κάτι. Πε μου κάτι, πε μου κάτι. Θέμα, θέλω να μα κάνει και στα μαθηματικά και στη φυσική και γενικά που μα πηδήξαν τελείω. Σα πηδήξανε στη χημία. Όχι στη χημία, σε όλα Α, μαθηματικά φυσική έμαθα για το πίτι μα, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, ε, και θέλω τώρα να υπενθυμίσω εκεί πέρα σε όλο τον κόσμο ότι πριν από κανένα μήνα που οι καθηγητέ είχαν αποφασίσει να κατέβουν σαν απεργία, τότε όλοι οι βουλευτέ, βολευτέ μάλλον, έσπι Σκεφτόμενοι και καλά το καλό των μαθητών. Μα αυτό είναι το καλό των μαθητών. Ναι, τώρα... Να μην κάνουν απεργία οι καθηγητέ σα, Να πάρετε αυτό το παράδειγμα ότι όποτε χρειάζεται δεν κάνουμε απεργία. Α, βέβαια. Επιτασσόμαστε όπως αποφασίσει η όποια χαφιέδικη κυβέρνηση τσίρακο-γερμανική. Ε, παίρνεις αυτό το παράδειγμα... Δεν είσαι για το καλό σου και τα θέματα ή θα είναι λάθο ή για κάποιο λόγο θα έχουν αναρτηθεί σε ένα site ενό καθηγητή ναι, αλλά στο ίντερνετ. Από πριν. Μας βάλει... Αυτό είναι το καλό το μαθητών. Επίση το καλό σου είναι όταν θα γράψει το θέμα στην ιστορία, παπαγαλία έτσι. Και τι χρονολογίε του και όλα του και πότε έγινε τα δεκαδύματα <σκοί> και άλλη μαγεία. Η ουσία δεν να χρειάζεται το άλλο είναι το θέμα. Το να γράψει όπω λέει το βιβλίο. Αυτό οι... είναι το καλό των μαθητών. Που έχουν προσπαθήσει ουσιαστικά τώρα να εξυπηρετήσουν όλα αυτά τα συμφέροντα. Γιατί ξέρει όλα αυτά. Γίνονται προκειμένου να μειωθεί ο αριθμό των εισακτέων αλλά και να κλείσουν διάφορα τμήματα. Και τώρα δεν βγήκε κανένα να ενδιαφερθεί για το δικό μα το καλό και για το άγχο που και καλά μα έχουν προκαλέσει. Αυτοί οι δικοί του. Ναι, αποστόλει. Ναι, ναι, ο ίδιο. Ή <Τι> να σου πω ότι έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μου το λύσει. Άμα δεν είχε, θα έπαιρνε. Τι θε. Λοιπόν, Μια καλή δεν έχει πάρει όλε τι προβληματικέ. Λέγε. Λοιπόν, παίρνω 413 ολόκληρα ευρώ αναπηρική σύνταξη. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι χαρά. Άχι. Ανάπτυξη το λέω εγώ. Το είναι ότι ω μεταμοσχευμένη παίρνω ένα διατροφικό επίδομα. Πάλι καλά. Εγώ σκέψω σαν ανώμαλο, παίρνω ένα διαστροφικό επίδομα. Παίρνουμε και δύο επιδόματα όμω. Δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε γι' αυτό, δεν μα τα κόψανε. Άκου, όμω τώρα το πρόβλημα μου. Παρ' όλα αυτά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα από μόνο του. Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε σαν πρόβλημα. Τέλο πάντων. λέγε δεν φτάνω στο όριο το Πώς θα κάνω το μου πατρίδα, Ξέρω εγώ, να πάτε φαντάρος Πώ θα κάνω το καθήκον σα στην πατρίδα, ξέρω εγώ. Πάμε, Απόστολο! Έχω μεγάλο ταγμό! Ναι, και εγώ. Ότι η πατρίδα θα μείνει χωρί το καθήκον μου και το δικό σου. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα, τι κάνει. Καλημέρα, εσύ. Άκου τηλέπαθε, Αποστολή. Τι, τι έπαθε. Εγώ ζούσα Αθήνα. Μίλα μου γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ζούσα Αθήνα και τι... άκουγα ειδήσει και ήμουνα στον εκνευρισμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα ζούσα. Τσι, τα, τσι, τα, ναι. Ναι, με, με ένα θυμόρε, παιδί μου. Έσυγα από Αθήνα και τώρα βλέπω μόνο τηλεόραση. Αποστολή δεν τα λέτε καλά τα πράγματα, παιδί μου. Όλα είναι καλά. Ήρθε η ανάπτυξη. Κατάλαβε, Αποστόλη. Ήρθε η ανάπτυξη. Τι μου αρέσει Θα... που δεν βλέπω κι εγώ τηλεόραση. Έμα Θα αρχίσω μα... να βλέπω. Αυτό πρέπει να αρχίσει, Αποστόλη, να βλέπουμε όλη τηλεόραση. Mm. Είναι όλα καλά. Αν μου έρθει η ανάπτυξη στην τηλεόραση, mm. το λέει δηλαδή. Ναι, Να παιδι. μπορώ να δω κι εγώ. Καλά, Να ζω έτσι, γιατί τώρα Τι... ζω σε μια μιζέρια. Η... Η, λύση είναι αυτή. Mm. η λύση είναι αυτή. Να βλέπουμε τηλεόραση. Είναι όλα πάρα πολύ καλά, Αποστόλη. Ζει μέσα στην ευτυχία. 240 δισεκατομμύρια με επιτόκιο 1,5% και με περίοδο αποπληρωμή 20 χρόνια. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, δώρο σχεδόν είναι αυτό. Έχει δίκιο ο Σαμάρα ότι δώρο μα κάνανε ξένο, δεν είναι δάνειο, είναι δώρο. Αυτό ξέρει γιατί το κάνανε. Για να εξασφαλίσουμε μακροζωία. Αυτό μα το βεβαιώνει σύμφωνα με το μοναδικό σοβαρό ραδιοσταθμό τη Αθήνα που αισθάνεται την υποκρισία και τιμάει την ομιμοσύνη του έναν Ροθόρτο Σκάι. Ποιο. Ναι, ναι, ναι, το μοναδικό. Δεν ναι, το, λες. το μοναδικό. Ναι, Το μοναδικό σοβαρό και ανυπόκριτο και αυτά όλα μαζί. Και σε μέσα καλά Κάνει κομμάτι εκεί πέρα. Άντε πάλι. Εγώ τι θε. Το σαρμό ρε, μα κάποιο κάνει κομμάτι. Χα... Εγώ κάνω κομμάτι, τι θε. Βλέπω που κάνει την οικογένεια, ποιο είναι το αφεντικό. Εγώ είμαι το αφεντικό. Ωραία, πε ότι είσαι εσύ το αφεντικό. Εγώ. Εντάξει, βγάζει. Λοιπόν, και είσαι μαγκα και ρίχνει το σταρμό έξω. Χτυπά, ξύλο. Χτυπάω. Έτσι. Μπράβο. Ειχολήπτη, γιατί να χάσει τη δουλειά σου, Επειδή είσαι μαγκα και ανίκανο. Μπορεί να μου το εξηγήσει. Κάτι θα για και εκείνο. Τι πράγμα, σε ένα καράβι φταίει και ο μούτσο. Ναι, ο μούτσο θέλει, αλλά εσύ κάνει. Ο Αρμενιστής κάτι. Α ανέβαινε πάνω μαζί με τη μαϊμούνα, να πυρατικό. Αν μα βουλιάξει το πυρατικό, φταίγαμε όλοι. Το λέω αυτό γιατί έχτα. Εχτες... Μαζί βουλιάξαμε, Πα... sorry. Λοιπόν, είμαι έξω από το δημοσιογραφικό οργανισμό τα δεν τα αφήνω τώρα θα τα πιάσω. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν κάνω Ο Θα μήνα. Ρε φίλε, άκου να δεις, επειδή... μετά θα πάει 20, 20, μετά θα πάει 30 τον επόμενο μήνα και θα μας στενα μήνα πίσω δεν τρέχει κάτι. Επειδή εμείς έχουμε ένα μικρό μαγαζί, έχω έχω παρι πολλούς υποψήφιους εδώ, το Μέγκα Mega, το επεισόδιο μετά τα... πεντελόνια κάτω θα τους πληρώσει το 2014. Αυτό είναι μη στην καλή περίπτωση. περίπτωση. Από κάτι περίπτω. άλλα που έχω μάθει, που τις χροστάνε ακόμα από το 2011, ναι. τα λεφτά τους τα πήραν όσοι τους κάναν προσφυγή И άλλοι δεν θα πάρουν λεφτά. Τι με κάθε επιταγές εxamínuω, έτσι καταλαβες; Εγώ που ήμει μια μικ... Είμαι επιχείρηση και δου... έχω δουλέψει. Έχω πάρει τη Μάρο Κοντού, εδώ πέρα έχω πάρει διάφορους ηθοποιού. Έτσι! Δεν πρόκειται να δουλέψω όταν το ΜΕΚΑ του πληρώνει το 2014 και το 2015. Κατάλαβε. Ο Βενιζόλο και είπε ότι δικαιούται μία συγνώμη. Βεβαίω, και δύο και τρει. Δεν διαφέρει όμω αν τη συγνώμη αυτή πρέπει να τη ζητήσει ο ελληνικό λόγο από αυτόν ή αυτό από τον ελληνικό λαό. Από αυτό είπε δικαιούται. Αυτά τα ελληνικά σα που σα κάνουν ακόμα χειρότερο και από τη γενιά την τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μη βλέπει, παιδί μου, μην βλέπει τηλεόραση. Το άκουσα. Θα γίνει πιο βλαμμένο θα γίνει από αυτά που τελειώνουν το, το σχολείο τώρα. Ξανά. Πιο το και τι όμορφο. Για ότι ήξερε θα το ξεχάσει. Για το ότι το πασό δεν έχει ταμείο και είναι μηδέν. Ψάχνει να βρει τι φτέλε. Για το ότι η Ελλάδα. Όχι Δεν έχει ταμείο, αλλά ψάχνουν, ψάχνουν να δουν τι φταίνει. να δουν πού θα πούνε, πού θα μετακομίσουν. Αυτό ψάχνουν. Ναι, ένα νομοσχέδιο δεν ξέρω να βγάλει να ψάξουν να βρουν ποιοι φτάσανε την Ελλάδα. Να σου πω την νο... αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, με βολεύει καλύτερα που πάνε πάλι στη Χαριλάου. Α. Δεν μπορούσα να συνηθίσω τίποτα αυτό τη Ιπποκράτου. Δηλαδή να συνδεθούμε με την Ιπποκράτου. Χαιρεθήκαμε, τι να πάμε να κάνουμε στην Ιπποκράτου. Στη Χαριλάου έχουμε μάθει. Τέλο πάντων, το όλοι τα φάγαμε. Άσε που και οι καλύτερε φάρσει που έχουμε κάνει, στη Χαριλάου ήταν. Στην Ιπποκράτου μα ξέραν